Ο Ρουβίκονα, Innesex. boy, make a Παίζει. Κάτι παίζει, όπω έχετε καταλάβει. Είναι ο Χρυσοκοίτη αυτό, ο οποίο έδωσε συνέντευξη χθε βράδυ, μίλησε για τον Ρουβίκονα και τον χαρακτήρισε σεξι. Είναι και η μέρα βέβαια τέτοια σήμερα που δέχεται τέτοιου χαρακτηρισμού. Νομίζω ο χαρακτηρισμό έγινε μετά τι 12 το βράδυ. Οπότε είχαμε μπει στη 14η Φεβρουαρίου, τη μέρα των ερωτευμένων. Αλλά κάνει μια εντύπωση όταν ακούς από τον Χρυσοκοίτη να λέει ότι ο Ρουβίκονα. Είναι σεξ. Δεν είπε μόνο αυτό ο που παραπέμπει στη μέρα και πατάει ακριβώς το πνεύμα τη μέρα. Αλλά μίλησε και για την δημοκρατία. Σε έξι μήνες μέσα έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία τραγμούν τη δημοκρατία μας. Τα οποία τραγμούν τη δημοκρατία μα. Θα τη δημοκρατία μας Και είναι διατάξεις οι οποίες υπάρχουν και στις πιο προηγμένες Και πιο προοδευτικές χώρες της Ευρώπης yeah. Και εκεί γίνεται αυτό με τη δημοκρατία Δηλαδή δεν γίνεται μόνο εδώ Όπως λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής Γίνεται και στις άλλες χώρες Γιατί δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των Ελλήνων Να παίζουν με αυτόν τον τρόπο Και να έχουν αυτή τη σχέση με τη δημοκρατία Και τα δύο αυτά ήταν μοντάζ, δεν τα υπέξει. Δεν θα έλεγε ποτέ σε 6 τον ουρουβίκονα. Έλεγε ότι έχει δικογραφίε ο ρουβίκο που είναι σε εξέλιξη, από τη λέξη εξέλιξη, αφαιρέσαμε τη μεσαί συλλαβή και έμεινε το 6 και το ή και έγινε σε 6 από τι δικογραφίε στο τελικό Σίγμα κτλ. Αλλά είναι ωραίο να ακούσει τον Υπουργό Προστασία του πολίτη, το συγκεκριμένο υπουργό. Να λέει για το συγκεκριμένο ρουβίκονα ότι είναι σε 6 και ειδικά αυτή τη μέρα. Αυτά ήταν μοντάζ. έτσι, Για αρχή για να ζεσταθούμε. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι μοντάζ. Εμένα με να κρέου, να κρέω ενώ αν του προκαλέσω και του πείτε μου κάποια που έχω πει έχω κάνει δεν έχω να να τίποτα. <χι> αν του προκαλέσει και του πείτε μου κάποια που έχω πει έχω κάνει, δεν έχω να να τίποτα. Αλλά με να για δύο πολιμού. Ένα, έναν, έχουν τελείω ένα δίκιο. Το τελείω άδικο είναι ιδέε <στον> Ιδέες Απλώς είναι στην Ελλάδα όπου η Αριστερά ήταν περίπου Αγία η αμφισβήτηση της αγιότητάς της ήταν από μόνο της ακραία. Ναι αυτό. Γιατί αυτούς. πάει το εκκρεμές πάρα πολύ αριστερά, οπότε το ακραίο τελικά ήταν κεντρός στην άλλη κόρα. Δηλαδή τι μας είπε εδώ, Αδωνής. Ότι πρώτον ο ίδιο δεν είναι ακραίο. Φαντάζομαι όλοι το δεχόμαστε. Δεύτερον, οι ιδέε του δεν είναι ακραίε. Όποιο αυτό το δεχόμαστε, δεν έχουμε και παραδείγματα, δεν μπορούμε να θυμηθούμε τίποτα. Κυρίω τι τελευταίε 15 μέρε δεν έχει πει τίποτα ακραίο. Και το τελευταίο, ότι είναι κεντρός. Σύμφωνα με αυτά που συμβαίνουν, και επειδή η αριστερά έχει πάει πολύ αριστερά, για όλα αυτά η αριστερά, ακόμη και για τι όχι και τόσο ακραίε δηλώσει του Άδωνη, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, φταίει πάντα η αριστερά, όχι η ιδεολογική ηγεμονία, το εκρεμέ που είχε πάει πολύ αριστερά το κρατάμε αυτό Αμοντάριστο ήταν όπως ακριβώς το είπε Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο κλίμα της μέρας Υπάρχει αυτό ο αστυνομικό, ο οποίο έκανε 11 ληστείε. Θα έχετε μάθει για αυτή την είδηση. Με το περίστροφό του, το υπηρεσιακό, έκανε τι ληστείε. Φαντάζομαι, χωρί να αφορά τη στολή του αστυνομικού, δεν έχω εντρυφήσει την είδηση. Μπορεί και με τη στολή, λεπτομέρεια. Έχει κάνει πάντω 11 ληστείε, έχει συλληφθεί. Θα πάει μέσα, δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα. Για το συγκεκριμένο θέμα, ρωτήθηκε το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. ήταν ο στράτο Μπαλάσκα, ο συνδικαλιστή των αστυνομικών. Ο οποίο πολλά θα μπορούσε να πει για τον συνάδελφό του που παρανόμησε και ε, γενικότερα έχει ξεφύγει από του υπόλοιπου αστυνομικού που προσφέρουν έργο στην κοινωνία και και, και, και διάλεξε να πει αυτό. Κοιτάξτε, αν δείτε, εγώ ρώτησα για την εξωτερική του εμφάνιση. Πήρα τηλέφωνο και ρώτησα για την εξωτερική του εμφάνιση και μου είπαν ότι είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι σημαίνει αυτό, Θα μου πείτε τώρα γιατί το λες μπαλάσκα αυτό. Γιατί όταν είσαι όμορφο και είσαι και αστυνομικό, να το ακούν οι συνάδελφοι και πα φυλακή. Περνά ωραία. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία μέσα στη φυλακή. Και εννοείται τώρα. Όχι, δεν είναι σοκαριστικό. Θα, θα περάσει Παλάδε. πάρα πολύ ωραία. Τι σοκαριστικό <Τι> <ο> μπαλάσκα <Τι> το λέει. Έχει πει άπειρα ο Μπαλάσκα τέτοια. Ακόμη και για του συναδέλφου του, με χιδαίο τρόπο καταφέρεται για να δείξει ότι διαχωρίζει τη θέση του από τον κακό αστυνομικό που παρανόμισε ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Δεν το είπε μόνο μια φορά. Το παλέ Να το ξέρουν οι συνάδελφοι που οραματίζονται ότι μπορούν να πάρουν το υπηρεσιακό του όπλο και να κάνουν παράνομε πράξει. Ότι θα πάνε φυλακή, θα λειτουργήσει ο νόμο, θα λειτουργήσει η ελληνική δικαιοσύνη και εκεί που θα πάνε θα του περιμένουν χίλι ποινικοί να είναι. περάσουν όμορφα. Καλώ ή κακός. Χίλιοι, χίλι με έναν χίλι ποινικοί, έτσι το έχει φανταστεί ο Μπαλάσκα. Το θεωρεί όμορφο πάντως όλο αυτό, να το κρατήσουμε, να κρατήσουμε τη θετική εικόνα από αυτά που λέει ο συνάδελφο αστυνομικό του αστυνομικού που παρανόμησε και έκανε 11. Κάπω έτσι διάλεξε να εκφραστεί. Αυτό ο τρόπο του ήρθε. Σα λέω, το είπε μία-δύο. Θα ακούσουμε και μία τρίτη στην πορεία. Αφού ακούσουμε τι επιτυχίε τη αστυνομία, γιατί υπάρχουν πολλέ επιτυχίε τη αστυνομία. Σε αυτέ, σε μία από αυτέ, αναφέρθηκε χθε βράδυ ο Μιχάλη Χρυσοκοίδη. Η αστυνομία τον τελευταίο καιρό έχει τεράστιε επιτυχίε. Προχθέ έπεισε 1200 κιλά το στακό. Πάριο Prochές επίχειλια 2.500 κιλά αστακό. Αστακούς. Κοινογάλη αστακούς. Η εστινομία εκεί τα καταφέρνει μεγαλύπτιχιαν και 2.500 κιλά δεν Είναι μια λεπτομέρεια στην οποία δεν απάντησε ο Υπουργός. Ο Μπαλάσκα το τρίτο μέρος της εικόνας που δημιουργεί για το τι ακριβώς θα συμβεί στον αστυνομικό. Δεν υπάρχει αστυνομικός ο οποίος περνάει στην, αντίπορη, στην αντίπερα όχθη, μπαίνει στη μαύρη στη μαύρη όψη του φεγγαριού, περνάει στους πελάτες μας, γίνεται παράνομος, γίνεται ληστής. Γίνεται οτιδήποτε και να πάει στη φυλακή και να μην τον περιμένουν όλοι με ανοιχτέ τι να τον υποδεχτούν. Και ό,τι πάθει, καλά να το πάθει. Εδώ, Εμένα και... δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε εδώ θέματα όπω έχετε καταλάβει. Ο δημόσιο λόγο μπαίνει και σε άλλα μονοπάτια, δημιουργεί νέα δεδομένα και μάλιστα από αστυνομικού που δεν το περίμενε κανεί να χρησιμοποιούν τέτοιε εικόνε στον καθημερινό λόγο στο πρωί, σε ένα πρωινό που είναι και κατάλληλο. Το νομίζω έχει το 8 μπροστά για παιδιά άνω των 8 αυτά τα πάρα πολύ ωραία μετά όσα συμβαίνουν στην αστυνομία. Στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν επίσης πολύ ωραία πράγματα. Ε, θα ακούσουμε τον Ευκλήτη Τσακαλώτο πώς φαντάζεται και τι κόμμα, γιατί τώρα βρίσκονται σε διεργασίες εκεί αλλάζει το κόμμα, γίνονται μεγάλα πράγματα, πώς φαντάζεται λοιπόν το νέο κόμμα και με τι συμφωνεί. Στην έννοια του μετασχηματισμού τι σας ενοχλεί, σας ενοχλεί κάτι, <χι> για τον ΣΥΡΙΖΑ <χι> μιλάμε πάντα. Η, για τις λέξεις που ρατσαχανόμαστε η ουσία έχει. Mm -hmm. Αν ο μετασχηματισμός σημαίνει ότι κάνουμε ένα κόμμα σούπα που τα, τα λέει όλα και δεν λέει τίποτα, είμαι υπέρ. κάνουμε ένα ακόμα σούπα που τα, τα λέει όλα και δεν λέει τίποτα, είμαι υπέρ είναι υπέρ είναι υπέρ της σούπας, Γενικώ η σούπα οι σούπες αυτή την εποχή είναι πολύ χρήσιμες για λόγους που καταλαβαίνει ο καθένας είναι και η οι, οι και οι άλλοι οπότε μια σούπα είναι και σιριζό σούπα Κάτι καλό μπορεί να προσφέρει. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, επειδή είπαμε τη λέξη προσφέρει, είναι τη προσφορά. Ξαναγυρίζουμε στον Υπουργό Δημοσία Τάξεω και Προστασία του Πολίτη. Ο οποίο Μιχάλης Χρυσοχοίδη είχε αποτραβηχθεί κάποια χρόνια, σε τη δική του έρημο. Α, το ίδιο παλιότερο Σαμαρά έλεγε ότι είχα μείνει στο σπίτι και κοιτούσα τα ταβάνια. Εκεί λοιπόν είτε με τα ταβάνια είτε με την έρημο γίνονται καλύτεροι πολιτικοί και επανακάμπτουν μετά και μπαίνουν στο Υπουργείο και αρχίζουν να εφαρμόζουν δράσει. Πολύ αποτελεσματικέ, πολύ ωραίε, πολύ δημοκρατικέ. Βλέπουν σεξ το ρουβίκονα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Χρυσοκοϊδη. Όταν έμαθα την είδηση ότι επιστρέφετε στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη για τέταρτη φορά, αναρωτήθηκα ποιο είναι το στίχημά σα. Δηλαδή, γιατί μετά από όλα αυτά γυρίζετε, Τι θέλατε. Κοιτάξτε, εμείς, ε, εγώ ανήκω σε μια γενιά πολιτικών η οποία έχει πά, πάρει πάρα πολλά πράγματα από την πολιτική, αλλά έχει δώσει και πολλά. Αισθάνομαι λοιπόν ότι, και σα το λέω ότι χρωστάω. ότι έχω να δώσω πάρα πολλά πράγματα, oh, oh, oh. χρωστάω πολλά πράγματα στην κοινωνία, στους πολίτες oh, oh, oh. και βέβαια η συνάφεια μου η πολιτική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι έχουμε καταρχήν τουλάχιστον τις ίδιες απόψεις ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας. Τυχαίο, <Τιχερό> δεν νομίζω. Έχουν τι ίδιε απόψει στο θέμα τη ασφάλεια. Αν και είναι σοσιαλδημοκράτη ο Μιχάλης Κρυσοχόητη, το έλεγε συνέχεια και το λέει συνέχεια στι συνεντεύξει του, τώρα τελευταία. Και αυτό το έχει ξαναπεί στην Ολγα Τρέμι, πριν περίπου 20 ημέρε, ότι χρωστάει. Νιώθει ότι μα χρωστάει και γι' αυτό ξαναμπείκε στην πολιτική, ξανά στο συγκεκριμένο Υπουργείο, για να μα ξεχρεώσει αυτά που μα χρωστάει. Αυτό το νιώθει. Εμεί, γιατί δεν το νιώθαμε όλο αυτό. Μην του τη χαλάσουμε, αφού έχει τέτοια προσφορά, έχει τέτοια διάθεση προσφορά και τέτοια προσφορά να την δεχτούμε. Πόσο μάλλον που συνοδεύεται με τον Κυριακό. Είναι μια εποχή που νομίζω είναι όμοια με την μεταπολίτευση. Η μετάβαση δηλαδή στην κανονικότητα. Και σήμερα πια υπάρχει μια αναζήτηση τη κανονικότητα. Λοιπόν, σε αυτή την κανονικότητα δήλωσα παρόν με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό να κρατήσουμε, ότι έχουμε κανονικότητα, έχει έρθει κανονικότητα. 7-8 μήνε πόσο κλείνουμε τώρα. Και ε, σε αυτή την κανονικότητα έχει δηλώσει παρόν επειδή νιώθει ότι μας χωριστάει ο Μιχάλης Χρισοχοΐδης Είναι τα ευχάριστα, είναι αυτά που βγήκαν από τη χθες συνοβραδινή συνέντευξη, δεν ξέρω αν την είδατε. Πάντοτε όταν μιλάει ο Μιχάλης Χρισοχοΐδης είναι είδηση γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο υπουργό, έχει επιτυχίε, είναι επικεφαλής σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Οπότε τον παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον 2, 11, 10, 80, 8, 80. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε κι εσεί αν χρωστάτε τι χρωστάτε και πώ θέλετε να το ξεπληρώσετε και πάνω σε ποιο να το ξεπληρώσετε, αν βρίσκεται σε 6 το Ή αν βρίσκεται οτιδήποτε άλλο 6 είναι και μέρα σήμερα ιδιαίτερη, βέβαια αυτά που θα πείτε σήμερα θα παίξουν από Δευτέρα και μετά. Οπότε για να ξαναγυρίσουμε στο κλίμα τη μέρα να ακούσουμε το σχετικό. Ο ρουβίκονα είναι 6. Ουρβίκονα είναι σεξ. <Ρουβίκονα> Επαναλαμβάνω, ουρβίκονα είναι σεξ. και μπουμπονιτά αυτά στο τέλο. Εδώ λοιπόν η κάθε μέρα, τα είπαμε το τηλέφωνο, στο ξαναπούμε: 21, 18, 8, 80, το mail τη εκπομπή και του radio, papaki, παραπολιτικά.gr. Η ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site τη είναι Εκεί τώρα live, ζωντανή, Όχι τόσο δικά μα όσο φιλοξενούμενον που μπορεί να μην συμφωνούμε 100% αλλά δίνουμε ένα βήμα εκεί για να γίνεται η ζήμωση, η ανταλλαγή απόψεων να ανακατεύουμε ό,τι μπορούμε να ανακατεύσουμε και ό,τι μπορεί να ανακατεύσει μια μυαλά κυρίως. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει επίση ένα chat διάλογο όπω λέμε και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Έχουμε και το πρώτο μέρος του λαού το οποίο μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σα κύριε Βαρβαγιάννη. Κύριε Πορφίρη Βυζέκη μου, παρακαλώ. Γιατί να πούμε για τα καλά είμαστε εδώ. Για την εκφομπή Μέα Κούλπα. Δεν έχει να πει καλό για εκεί. Γιατί είπε κάτι καλό ο κύριο Μπογδάνο. Ή δεν θα πει ή θα πρέπει να πάρει το εμετικόν του Βελόπουλου ε, για να αντέξεις. Έφερε, έβαλε και εσά μέσα. Είπε 12 με 2 γιορτή τη δημοκρατία στα παραπολιτικά. Ποιο το είπε Και εσεί. Ο κύριο Κωνσταντίο Μπογδάνο. Μάλιστα. Γι' αυτό πείτε και εσεί κάτι καλό. Ο κύριο Κωνσταντίο Μπογδάνο είναι το αγλάισμα quel nicookie de fou rire,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 Εκεί είμαστε ναι ότι είμαστε εκεί είμαστε <laughs> Απλά τώρα έχουμε πάρει και ένα γελιστικό Ο Γιοριάζε, εκεί που πήγε στην Αραβία, αραβή, όμω τον περάζαν για γιοσουφάκι. Πώ το λέει, δηλαδή τον έτσι. Δεν ξέρω είδα, του πιάνω λίγο το μπουτάκι, είδα να, να τον φασώνουν εκεί μπροστά στι κάμερε σε κάτι καναπέδε. Δεν ξέρω τώρα για γιοσουφάκι. Ελέφερα... Μπορεί να τον είδαν έτσι σαν το εξωτικό, α πούμε, το απέξω. Πώ είσαι πάσε σε μια ξένη χώρα και τι βλέπει όλε τι εξωτικέ. Oh. Οι έρχονται τουρίστε και λεφώ αυτοί θα που φάνη. Έτσι και τον Άδον, τον είδαν σαν το εξωτικό κομμανάκι που θέλουν να κολαξίσουν. Κάνει χορό ελεύθερα πια στήματα στο χώρο, σαν ξέρετε. Ναι, κάνει, κάνει, κάνει κορό, κορό κάνει και ποτό κεράσει. Σας ευχαριστώ Εσύ δεν μα διαβάσετε λίγο έλεγα με του να πούμε, μια να τον, μια το βορύδι, μια τον μια τον Μα δεν είναι δημοκράτε, δημοκράτε. Είναι δημοκράτες, νεοδημοκράτες. Νεοδημοκράτες, όχι φαίσετε. Δεν είναι, Έχουνε διαπιστευτήρια, έχει εσύ κάτι, κάποια στοιχεία, όχι. Ο του το... στο κανάλι τη είναι Αυτός το ο ρε. Ο ακόμα είναι α Ο είναι. Δεν είναι μέλο τη νέα δημοκρατία, τον ακούσεις είναι Είναι κόμμους μέρας αμα τον ακούσεις, καταλαβαίνεις 1937 Berlud Brecht ανα τον είπε το Brecht ε, τώρα δεν το λέω και καλά γιατί δεν το... Για το, το, το κάπως έτσι δεν έχει νοησιμασία το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή όταν έχεις ευκαιρία θέλω να διαβάσεις δυο τρεις στίχους από το μετανάστη του Brecht του 37 θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μα κάνει τώρα εντύπωση που τα τσιράκια του είτε δημοσιογράφοι είτε υπουργοί που ξέρουμε ποιανόν τσιράκια είτε υπάλληλοι είναι αυτοί, ξέρω εγώ. Μα κάνει εντύπωση που δήθεν κάνουν ότι του λυπούνται γιατί δεν είναι δυνατό να του λυπούνται. Μα κάνει εντύπωση και δεν κατάλαβα γιατί είμαστε άνθρωποι. Κάθε περίμενε, γιατί το πάω αλλού, φίλε. Περίμενε Α, να Αν μα κάνει εντύπωση αυτό, θα έπρεπε να μα κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω και εγώ τι θα έπρεπε να μα κάνει όταν ακού τα ίδια πράγματα από εργαζόμενου παραδείγματο χάρη σε πλοίο. Να ακού έναν εργαζόμενο σε πλοίο. Και να σου λέει τα ίδια πράγματα και να, σου, και να του λε: Πού, πού βλέπει ότι αυτοί πεινάνε, α πούμε, ή πού βλέπει τη, την προσφορά του, α πούμε, και όλα αυτά λέει: Έχουν κάνει δωρεέ. Εσύ λέει: δώσει τόσα που έχουν δώσει αυτοί. Λέγε ρε, Μα <συμίλυν> λέει: Δόση. Και ναι, Μα κατ' ουσίαν λέω: Έχω δώσει παραπάνω από το 50% του μισού μου κάθε μήνα. Μα δεν είναι σημασία. Έχει το χέρι τη δίνει. Εκεί να το να κατευθείαν τα έψημα. Ναι, κατάλαβα έτσι. Και αυτό ο να σου λέει ότι οι εφοπλιστέ πεινάνε. Είναι Ευεργέτε, αδελφέ. Πεινάνε, ρε Για περισσότερο πετρέλαιο, για περισσότερα λεφτά δεν πεινάνε. Ο καθένα έχει την πίνα του, τηρουμένου των αναλογιών πινά, του. Πεινάνε. Όσοι να πεινά για ψωμία, και... αυτοί το ψωμί το βαρέλι με το πετρέλαιο. Τι ζώτα, βασάντη και γαμπή. Είναι αυτό που λέμε φτώχεια υπάρχει γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε του πλούσιου. Καλό και αυτό, έλεγα γεια. Σε έξι μήνες μέσα έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία κα***μούν τη δημοκρατία μας. Μπράβο! Ε, η δημοκρατία τα Πρέπει να τα πούμε και αυτά γιατί πάντα σε αυτά φταίει και η δημοκρατία. Φταίει και το, το άλλο, το απέναντι ή άλλη απέναντι. Βάλτε ό,τι θέλετε. Οπότε η δημοκρατία έτσι όπως πήγαινε τα και βρέθηκε ο κατάλληλο υπουργό που βγήκε από την έρημό του Και επειδή νιώθει ότι μα το χρωστάει και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην Δημοκρατία. Οι φράσει των ημερών είναι: Του άδωνη να φύγουν, να φύγετε, δεν σα θέλουμε, προ του πρόσφυγε μετανάστε. Του βορείδι, όλοι μέσα, επίση για πρόσφυγε μετανάστε. Αλλά αυτά τα λένε για του ξένου. Οκ, okay, μπορεί να πει κάποιο. Εδώ έχουμε το Μαρκόπουλο, το βουλευτή του Πυρεά τη Νέα Δημοκρατία και συνάδελφο δημοσιογράφο κι αυτόν, ο οποίο χρησιμοποιεί μια έτσι πολύ ωραία φράση με. Με ωραίο τρόπο την έχει εκφέρει, αλλά αναφέρεται σε Έλληνες. Παρακολούθησα χθε τη συνέντευξη του Μιχάλη του Χρυσόχο. Ηδή ήταν διαφωτιστική <σχελίδε> και μάλιστα μίλησε για μια φάση που ο Υπουργό θα αναφέρω. Και στο Vox του Ρουβίκορο να το το το. Για μένα άβατα δεν υπάρχει. Το είναι το στρατηγείο του. Για μένα άβατα δεν υπάρχει. Το παλιό ωραίο Vox που πηγαίναμε εκεί. Το Vox ήταν εξαιρετικό. Και βλέπαμε <σχελίδευση> εμεί να πάμε το Αλεγύρο να πούμε τον καφέ μα εκεί. Ή να πάμε για μια δράση πολιτισμού. Δεν υπάρχει. Ανεξάρτητο αυτό νομοκρατήδιο των εξ αρχείων δεν υπάρχει. Και θα το καταλάβουν αυτοί οι υπουργοί στο θέμα εξ Θα πρέπει να του τελειώσουμε. Έτσι, ωραία. Οπότε τελειώνουμε με του Έλληνε. Ναι, είναι Τουρβίγκο, αλλά είναι Έλληνε όμω όπω ξέρουμε. Καθαροί Έλληνε σαν όλου μα. Έξω οι ξένοι. Να φύγουν, δεν χωράνε. Έχουμε θέματα με διάφορε κατηγορίε και η ζωή συνεχίζεται. Αυτά από τα παράθυρα και κυρίω ο τρόπο. Δεν είναι η άποψη, είναι και ο τρόπο που εκφέρεται η χαρά, η αποφασιστικότητα, η μαγιά των ταηλίκων που, που πουλάνε στου δικού του καταρχήν και στου απέναντι κατά δεύτερον. Ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, να γυρίσουμε πάλι στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Όπω ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται διεργασίε, θα έχει και συνέδριο να μετασχηματιστεί, να διευρυνθεί το κόμμα, να αλλάξει και έχουν βγάλει και ένα κείμενο, πολλέ σελίδε, για το τι πήγε στραβά από το 2015 και μετά. Όλα αυτά που λέει όλη κοινωνία τα κωδικοποίησαν και όχι όλα και με σωστό τρόπο, γιατί έχουν ρίξει μεγάλο βάρο στην επικοινωνία. Τα κωδικοποίησαν λοιπόν σε αυτό το κείμενο και μιλάει ο Ευκλήδη Τσακαλώτο για αυτό το κείμενο. Υπάρχει ένα κείμενο που είναι 83 σελίδε, mm -hmm. που είναι ο απολογισμό, mm -hmm. όχι μόνο τη κυβέρνηση, όχι μόνο τη διαπραγματεύση, αλλά και πώ ήμασταν πριν, πώ κάναμε αυτό το δηλαδή. πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, mm -hmm. τη Θεσσαλονίκη ή αντιπολιτιστική. Mm -hmm. Πρέπει να σα πω, επειδή ξέρετε είμαι και καθηγητή κοινωνικών επιστημών, mm -hmm. και έχω μελετήσει και άλλα κόμματα και άλλε κυβερνήσει. Τέτοιο κείμενο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, από ό,τι ξέρω εγώ. Mm -hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτή η προσπάθεια να γράψει ένα κόμμα μια ανάλυση με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, τι δυσκολίε είχαμε, mm -hmm. τι πετύχαμε, τι δεν αποτύχαμε, αυτό νομίζω είναι μια πρωτοτυπία mm -hmm. και είναι μια κατάκτηση mm -hmm. για το πολιτικό μα σύστημα. Δεν υπάρχει λέει τέτοιο κείμενο πουθενά στον κόσμο και τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αλλά που να πει το ρόλο αυτό το τσακαλό του με το ότι χαλάσουμε είναι και καλός, έχει καλή διάθεση, σκέφτεται τι θα πει, το λέει πάντα λάθο, αυτό τον κάνει ακόμη πιο συμπαθή και χρησιμοποιεί και από τα παραμύθια και τους μύθους διάφορα πρόσωπα για να κάνει τις γνωστές παρομοιώσεις και είναι και ρομαντικός, είναι αριστερό, επικεφαλής των 53, 4 όπως είναι αυτή Οπότε τον κρατάμε, τον δεχόμαστε. Είπε αυτό το πολύ ωραίο ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Το έχει ψάξει όλα τα κόμματα τέτοια αυτοκριτική. Και αφού λοιπόν τα περιλαμβάνει όλα αυτά το κείμενο και είναι μοναδικό και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, έχει βγει το κατάλληλο συμπέρασμα τι θα γίνει τη δεύτερη φορά αριστερά. Παρόλο που καταφέραμε mm -hmm. και βγήκαμε από το μνημόνιο... καθόλου που καταφέραμε να στρώσουμε ένα διάδρομο με, με τη συμφωνία για το χρέος που μας δίνει μια δυνατότητα για 10-15 χρόνια να μην έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα το χρέος και μάλιστα λιγότερο από ό,τι έχει η Σπατνία, η Ιταλία και η Πορτογαλία mm -hmm. και μόλις γίνει και δεύτερη φορά αριστερά πάλι θα υπάρχουν συσχετισμή δύναμη. Mm -hmm. Πάλι θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. Πάλι θα υπάρχει το Δονουτού. Μα διαλέξαμε και την πρώτη φορά αριστερά για να μην έχουμε δουνουτού και τέτοιου τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση με στα πόδια μα για να επιβάλλει μνημόνια και να επιβάλλει φόρου. Αν και τη δεύτερη φορά αριστερά που έρχεται φαίνεται θα έχουμε πάλι το δουνουτού και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο, γιατί να έχουμε και δεύτερη φορά αριστερά, Μήπω την τρίτη φορά εκεί ακυρώνονται και μηδενίζονται όλα. Ένα ερώτημα αδαού. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Ακολουθεί αμέσω τώρα. Αποστόλοι, όλη την όλη πραγματία Τουαλέτα, άιντε Δεν κατάλαβα, μπορεί να χεστούμε Λοιπόν, άκου τι σας πω Εμείς είμαστε Από τους ε, πρόπεδες της α, γης α, μη... Κατακτητές της κορυφής Εγώ θα σου πω, με τη σημαία μας ψηλά Ουστ. Εμείς Από τους πρόπεδες Της γης Κατακτητές της κορυφής Με τη σημαία μας ψηλά Δεν Όχι Θα μου πεις συνηθέστε Θα μου πει, πει μαντόκι ο Ρέμος α, Όχι Εγώ θα σου πω τι θέλεις Λάκω να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 Να κάνουμε το, το, το, το δαφνί να μην χωράνε θα τα κτήσουμε όλοι εμείς όχι εμείς, εμείς δεν είμαστε το ίδιο θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής για τους εχθρούς μας όχι θα τους βάλουμε στα hot spots και θα είναι εκεί μέσα και θα τους βάλουμε και ψυχολόγους και τρελούς σιγά μην τους βάλουμε στα hot spots σιγά μην τους βάλουμε στα hot να δηλητηριάσουν τα νησιά μας όχι ε, τότε είσαι μαζί τους Άι, μόλις, δεν ε, το... άντε γεια Λοιπόν, να σου πω γιατί ψηφίζω, ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι υπερήφανο να σου πω με νούμερα γιατί εγώ μιλάω πάντα με νούμερα. Καταρχά, δεν έχουμε εκλογέ. Πότε ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ, Ψήφισα, ψηφίζει και... με Τώρα, με να έρθει, ρωτή, επόμενε εκλογέ μπορεί να βγει τρία που εσύ να τα υποστηρίζει. Άστο. Ε, γιατί ρωτή. να θυμίσει ότι ψήφισε και Λαφαζάνη, ψήφισε και Ζωή. αντε βρε νούμερα που θα μιλήσουμε και σοβαρά. Ούστρα. Έλα, γιατί ρε γαμμό το άκου τη Έχει κατατήσει τον Ταρήφα. Θέλω να πω κάτι. Το οποίο πρέπει να το παίξει οπωσδήποτε στην εκπομπή τη Παρασκευής. Να απευθύνω ένα μήνυμα στι χαλκιδέε και στου χαλκιδέους. Ναι, τεστ. Ακούγομαι, ακούγομαι. Χαλκιδέε και χαλκιδέε. Τώρα λέγεται. Χαλκιδέε και χαλκιδέοι. Κάντε του sold out. Κάντε του sold out. Να κάθετε και στο δρόμο. Δεν ξέρετε. Όποιοι δεν πάτε, τι θα χάσετε. Πεζόδρομο είναι οπότε κομπλέ. Ωραία, βγάλτε και έξω. και χαλκιδέε. Το ξαναλέω.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 Κάτι σαν αφιέρωμα, κάτι σαν ντοκιμαντέρ, πούμε, που το συζητάτε, ας πούμε, με το Θήμιο. Μια πρόταση κάνω, εντάξει, έχετε και εσείς φυσικά ιδέες για την εκπομπή σας, τι μπορείτε να κάνετε και λοιπά. Αλλά αυτό πραγματικά εγώ θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. <Συλίδερ> Ναι. Ε, γεια σα. Σας. Ήθελα να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Εδώ η Ελληνοφρένεια, είμαι η ίδια. Ποιο είναι το τηλέφωνο? Εγώ η Ελληνοφρένεια σου λέω. Κάπω τα Ναι, καλέ. Ε, τι κάνει? Καλά, εσύ. Καλά. Είχα ξαναπάρει μου ωραία κάθε χρόνια πριν. Ωραία και τι να κάνω εγώ τώρα. Τι φαντάζομαι. Τι φαντάζομαι <laughs> <μπορεί laughs> να μην κάνω. Ωραία και τι θε τώρα πάλι. Τι φαντάζομαι να δω, τι κάνει. Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μη σκάσα, πολύ ενδιαφέρον. <laughs> ωραία, μη σκά. <laughs> Δεν δε δε εγώ. Τάπαμε. Γεια. Yeah, yeah. Ο Ρουβίκονα είναι σεξ. Επαναλαμβάνω, ο Ρουβίκονα είναι σεξ. Ο Ξοχοίδη είναι μερακλή. Διαβάζω, θα το βάλουμε και εμεί στην Ελληνοφρένεια. Ε, ο στρατή Μπαλάσκα από τη Μητυλίνη έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον ε, κείμενο. Θυμίζει τι έλεγαν οι δικοί μα οι Έλληνε. Τη δεκαετία του 20 έχει και φωτογραφίες εφημερίδων για τους Έλληνες που είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Μικρασία μετά τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Η εφημερίδα βραδινή έγραφε τότε ότι η Αθήνα έχει μετατραπεί σε Αφγανιστανούπολη γιατί τους παρομοίωσαν τους πρόσφυγες ως Αυγανούς που είχαν έρθει να μετατρέψουν την Αθήνα το χωριό τότε χωρίς αποχέτευση με χωματόδρομου, σε Αυγανιστανούπολη. Και ένα περιστατικό γράφει για ένα περιστατικό που είχε γίνει στην πρώτη Σερών που τότε λεγόταν Κιούπιοΐ, -E, τουρκική ονομασία, μετά έγινε πρώτη Σερών που έβγαλε τους Καραμαλίδες και γράφει ο εντόπιο πληθυσμός του Κιούπιοΐ -E, της περιφέρειας Παγκαίου διατελεί ένα στην συνεπή εγκαταστάσεως 120 οικογενειών προσφύγων στα κτήματα εντοπίων ολίγων εντεύθεν τη τσεριπλιάνη περιοχή και της περιοχής μάλλον, περιοχή της περιοχής όντως. η εχθρότηση αυτή των εντοπίων είναι από εφημερίδα του 1924, 7 Σεπτεμβρίου 1924. Η εχθρότηση αυτή των εντοπίων προς πρόσφυγας εξεδηλώθη χτες κατά τρόπον λυπηρωτάτων. Την αν χθε 120 οικογένεια προσφύγων εμένουσε υπό σκηνά και τότε σκηνέ. Ευρέθησαν περικυκλωμένοι από ομάδε του λαού του Κιούπικοϊ, φασίστε δηλαδή, τότε τη πρώτη ερών. Οι πολιορκητές, οι φασίστε που λέγουμε μυσαλόδειξη κατ' και τότε, ε, οι πολιορκητές λοιπόν, ενωπλοί επετέθησαν, επικολούθησε δέματη συμπλοκή εντοπίων και προσφύγων. Οι εντόπιδε ευσκόρπησαν του πρόσφυγες και έκαφσαν τα σκηνά των. Τι σκινέ του. Το μεταφράζουμε από τα ελληνικά στα ελληνικά. Υπάρχουν πεντήκοντα περίπου τραυματεία και εννέα νεκροί πρόσφυγε άπαντε. Αυτά συνέβαιναν τότε. Δεν συνέβαιναν μόνο αυτά, αλλά συνέβαιναν και αυτά τότε γιατί ο σκατόψυχος είναι σκατόψυχος. Και ένας άλλος ακροατή ζητά εδώ, σε παρακαλώ μου λέει, το τραγούδι «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» για τους κολλασμένους των στρατοπέδων συγκέντρωσης που ξανανοίγουν στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι. Τάσος Λιβαδίτης και Μίκη Στοδωράκης μουσική. Πόρτα ανοίγω το βράδυ τη λάμπα κρατώ ψηλά να δούνε της γης οι θλιμμένοι να βρούν να βρουν Θα βρούνε στρωμένο τραπέζι στα για να πιει ο καημό. Και ανάμεσα μα θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφό. Θα θα Κάπω έτσι το έβλεπε ο Τάσος Λιβαδίτης. Εδώ το ακούμε σε νεότερη εκτέλεση από τον μάλαμα. Έτσι αγκάλιαζε, με αυτόν τον τρόπο και ο Πίτης και ο κόσμος τον αδύναμο. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, πριν δυο-τρεις Με αυτέ τι λέξει και με αυτέ τι εικόνε. Οι πρώτε λέξει από το ποίημα αυτό, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, να δούνε τη γη η θλιμμένη, νομίζω περιγράφει ακριβώ την διάθεση του κόσμου. Ε, δεν ήταν, αυτό συνέβαινε τότε στι λέξει, όπω τη λέει ο Λιβαδίτη, αλλά δεν συνέβαινε μόνο εκεί, δεν ήταν μόνο σε ένα ποίημα, συνέβαινε και στην πραγματικότητα. Η αρνητική σκέψη είναι ότι τώρα πια δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα ή σε πολύ μικροβαθμό. Και συμβαίνει μόνο στο πείμα. Η θετική σκέψη, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια θετική σκέψη, είναι ότι αυτό το τραγούδι κάποτε το τραγούσαν πάρα πολύ, που πολλοί από αυτού τώρα κλείνουν την πόρτα το βράδυ, στους θλιμμένους όλη τη γη, αλλά υπάρχει μια μικρή ομάδα, μειοψηφία μιοψηφία είναι σε αυτό τον τόπο, η οποία ανοίγει, εξακολουθεί να ανοίγει την πόρτα με διάφορου τρόπου. Αυτή είναι η θετική σκέψη. Αυτή η τουλάχιστον έχει ξεκαθαρίσει από τους πολλούς που τα τραγουδούσαν χωρίς να καταλαβαίνουν και χωρίς να σκέφτονται τι εννοούσε ο ποιητής. Οπότε αυτό ας το κρατήσουμε κάτι θετικό. Και με αυτό να πάμε και στις παραγγελίες αφιερώσει, όπως κάθε Παρασκευή οι οποίες θα μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.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 Σταματάμε την προβολή τη ταινία, ανοίγουμε ναι. τα φώτα, προβαίνουμε σε έλεγχο των ατόμων και σε περίπτωση που βρίσκονται άτομα τα οποία παραβιάζουν τον νόμο, ο υπεύθυνο του κινηματογράφου και ενδεχομένω και οι γονεί των ατόμων, εάν υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί αυτό ο νόμο θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πολύ πιο παλιά, τη δεκαετία του 1960, για άλλου είδου ταινίε. Καμπίνα 69. Την ξένια στην Καβαλάρισα. Ο Αράπις άργησε μια μέρα. Το προσοχή Λουφίχτρα μόνο στη Σουηδία ήταν 10 εβδομάδε στα top 10. Για να μην σου πω για το αριστούργημά μου η Αλέκα παίρνει 10 που έχει γίνει η cult. Ναι, ναι, ναι. Για άλλου είδου ταινείς και νομίζω νοήτο. Νομ, νομ, Έτοιμοι άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχει κατάστημα κάπου στη γη, δουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά.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 μοντερνα, έπιπλα, έγχρωμη τυβή, τροστροφή, νευματική. Μάκρυ από κόμματα μη μπελά, πάτρις, και φαμελιά. Η ελπίδα Θέλω να μου βάλεις κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη που διαφορά και ενδιάμεσα Το, world world, το Αλλά το γνίσιο, μπάς, Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω από όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. Με δύο μονολέξεις να σας είπω τη στιγμή αυτή ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. À, να καταστήσουμε πλέον ανεκτή την τόσο δύσκολη δύσκολον σήμερα ζωή του λαού. Θα σπρώξομαι την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου. για να την καταστήσουμε αγνώριστο πο <συγλώδη> κάβλα <συγλώδη>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 Θα τον παίξω κι εγώ Τα κέντρα πρέπει να είναι κλειστά Κάβζλα Κανοκλειστά είναι κλειστά, μιγαλέζα Θα τον παίξω κι εγώ Τσο, α, α, α. Να μην βγαίνω μέσα του κουνούμπι, ποτέ Κοσένω στο εξωτράωρο Τσό Μιγαλέζα Κάβζλα Δεν τους στέλνουμε εδώ Δεν τους στέλνουμε εδώ καύλα Θα τελειώσουν και θα ολοκληρώσουν Τελεία Έτοιμε άνθρωπε Κιλ Παντελή αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί μαύροι λευκοί ή κυπρινοί ο γιος να είναι καλά να αφήσεις το όνομα και το παράδειο Καταρχήν Τελευταία και η συνέχεια, εσύ πλέκει. Θα μου βάλεις την Παρασκευή την κυρία που σε είχε πάρει για τον Τράγκα. Θυμάσαι mm. τη την περασμένη εβδομάδα.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 Κατάλαβα, κρατουπάτε. κατάλαβα. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ακοή. Ακούτε καλά, έτσι. Ε, λέτε να μην ακούω. Ε, επειδή Ενώ... λέτε την ωραία εκπομπή, γι' αυτό. Ναι, ακούω κάθε μέρα, όχι κάθε φορά. Και τώρα ακούω τα παραπολιτικά από την πρωινή εκπομπή. Και τα πούμε στι πέντε και το βράδυ κρέμω με στο στόμα του γιατί αυτά είναι πολύ πατριώτε και τον ε, αγαπάω για τον πατριωτισμό του. Α, Α ε... τώρα κατάλαβα. Μάλιστα, λογικό. Και είναι και βγενή σε έρχεται. Μ, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση, μια και σα πέτυχα. Με ένα γκάλωπ, ένα, μια δημοσκόπηση μικρή Αυτή η καινούρια εκπομπή που έχουμε φέρει η Ελληνοφρένεια Πώς σας φαίνεται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 ερώτηση. Ναι. Επειδή πατήστε από την Πάτρα, εσείς εκεί στην Πάτρα δεν έχετε προβλήματα που ο Δήμαρχος είναι κομμουνιστής. Oh. Καλάστα, δεν το, ούτε τον παρακολουθώ χρυσό μου. Ούτε τον παρακολουθούσε. Δεν έχει πάει την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω. Χρυσό μου, δεν τον παρακολουθώ. Εγώ είμαι δεξιά δεξιότατη Α, α, α γιατί δεν μου το πατάτε από την αρχή να καταλάβω. Ναι, και. Ναι, και ογαρόμο μου ήταν αντίμαρχο αλλά πέθανε από την κακιά αρόσια. Κατάλαβα, ναι, αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί πέρα. Κάτι έχει μειώσει, κάτι φόρου έχω ακούσει. Και κάτι και δημοτικά και πάρκι και έχει φτιάξει, δεν πληρώνει ο κόσμο. Και παράλληλα το εξωφικό του σπίτι. Ε, βέβαια, αμα δεμαι και αυτό, βέβαια.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 Σκέμπρωσες σάπησες στο μαγαζί ότι νιωτιξόδεψες και την ορμή Για τη δραχμή, για το πετσί Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το δώσ' Μασίς το κουφάρι σου, κλεισμένο εντός Και το γύριο από την Πατραβού Λέει, για τα κομμούνια να πούμε που έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει. Ο Προηγούμενο είπε ο κύριο εκεί ότι στην Κορέα πάνε οι φοπλιστέ και ρίχνουν τα κεφάλαιά του. Πώ να τα ρίξουν εδώ, όταν με το παραμικρό μια επιχείρηση πάει καλά και μπαίνουν τα κουκούρια στη μέση. Κάνουν απεργίε, πε τα. Και διεκδικούν να πούμε. Ναι, διεκδικούν εμείς... δικαιώματα, ξέρω εγώ. Εμεί εξαγωγή στα παπούτσια είμαστε πρώτοι στο, στον κόσμο. Και μόλι πήγαινε ένα εργοστάσιο καλά και έκανε εξαγωγή, κάναν απεργία και αμέσω του Έκλεινε. Έτσι. Η, λέλαπα, η λέλαπα του τόπου είναι τα κουκούδια. Πε το, Πε το, Να ξυπνήσουν ορισμένοι κουκουέδε. Ποιο κατέστρεψε τον τόπο, Εμεί, Όχι, τα κουκούδια. Μπράβο, Πατριωτική δεξιά, Έτσι, Σε ναι, ναι, Μπρά... εσά Μπ. μπράβο, Σε μένα μπράβο. Α, αυτή είναι και λίγα α, λέτε, χάρηκα. Πώ να ρίξουν εδώ τα κεφάλαια, Αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη, Και να φέρουμε και επενδύσει να γίνουν εδώ. Και γιατί α, έχουμε α, τα ξερονήσια άδεια, α, Γιατί δεν τα στέλνουμε εκεί να ξεβρωμίζει ο τόπο, Και να τα κάνουμε στρατιώτε να τα φτιάξουμε. Φιλάκια από τουρκού. Πέτα! τι είχε γίνει στον πιέτα τους που είχαμε μείνει νηστική τόσο γιόλα τις απεργίες. Ε, δεν τα θυμάμαι τώρα. Αμπράβο. Τι έφυγε ο άμα δεν έχω Δε συμφωνείτε να του στείλουμε στα ξερονίσια. Να πάνε στα Ξερονίσια, όπω και ο παπαδόπουλο για να Έτσι. Πήγανε ορισμένοι ένα και οι άλλοι μια χαρά εδώ πέρα να Χάρηκα που τάπαμε, πάντα έτσι δημοκρατικά τα λέμε. Να είσαι καλά, yeah. Yeah, yeah. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ, κυρ Παντελή και σύ Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να επνέει τη νέα γένεια.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 Μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ρηκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες. Όχι αυτά, τα φαγιά. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η και το φυσικό αέριο. Τίποτα πιο έκλεκτο. Τι μαθητή ήσασταν, Καλός μαθητής, Άτακτο, Ιωηρό. Είμαι ο Τηλιόπτη, Τετάρτη Δημοτικού. Είμαι ένα πολύ κακός μαθητής. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμάνου, που με βλέπεις. 16. Μάλιστα, 16. Έτσι, τέσσερα χρόνια κάθε τάξη. Πέρασα αρκετά μαθήματα. Τέσσερα χρόνια σχολείο, κάθομαι, πίσω το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, και το χαρτί και είμαι φτυχιού, πως... 5, 7, 35, με την πρώτη. 6, 8, Τώρα μαθαίνω το 8-9. Όχι, δεν είμαι ένα καλό μάθητη. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παγκελή. Έντρομε, άβουλε, ξηφασουλί. Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδιο πετσί, πνοή. Έντιμε άνθρωποι, νεα γενιά. τους έντοιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε το παντελί σπουλή και άχρηστο αυτή τη γη ε, σαλούδι, την Πασκευή που γιορτάζεται οι ερωτοβουμένοι το πιο ερωτικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη αυτό που λέει μαζί με το λίγο Αγάπη μου, σε γύρευα Τειράζει να μην το τραγουδάσεις εσύ, να βάλει το τραγούδι ε, Καλύτερος ο Χατζηδάκης από μένα Α, Αγάπη μου τροπή, έλα και σε φεγωάρι και στα ψηλά τα σύννεφα se γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή και δώσε η σου χάρη αγάπη σε Ya te